Στοίχη 42-47 Η ζωή των πρώτων Χριστιανών. 42. Ήσαν δε αφοσιωμένοι με ζήλον και επιμονήν στην ακρόαση τη διδασκαλία των πρωτων χριστιανων 42 εισαν δε αφοσιωμενοι με ζηλων και επιμονην στην ακροαση της διδασκαλια των αποστολων και στη μεταξύ των στοργικήν επικοινωνία και ενότητα και στον δια την τεμαχισμών του άρτου της θεία και σα προσευχά. 43. Κατέλαβε δε φόβο κάθε ψυχήν και αυτού ακόμη του μη πιστεύσαντα, οι οποίοι έπαυσαν πλέον να εμπέζουν και να περιγελούν του Ιστούτο δε συνετέλικε το ότι πολλά καταπληκτικά θαύματα και σημεία γίνονται διαμέσου των Αποστόλων. 44. Όλοι δε ανεξαιρέτω ή με εμένοντες στην πίστη, ήσαν μεταξύ των ενωμένοι σαν μέλη τη αυτής οικογένεια και είχαν όλα κοινά. 45. Επόλου λοιπόν τα κτήματα και τα κινητά υπάρχοντά και διαμήραζοντα τα εισπρατώμενα εκ της πολύ σωστά αυτής χρήματα ει όλου του θεριμένου αδελφού, αναλόγω τη ανάγκη που θα είχε ο καθένα εξ αυτών. 46. Και κάθε ημέραν εσύχναζαν με ακούραστον ζήλων και με μία ψυχή όλη στο ιερών, και αφού έκοπτον άρτων κατηδίαν στα σπίτια όπου συνηθίζονται οι σκοινά τραπέζε, έλαμβανον μέρο στην τροφή που παρετίθετο κι έτρωγαν με καρδία γεμάτη από αγαλίαση και με παιδική ειλικρίνεια και απλότητα. 47. Για την ειρηνική δέκα αφοσιωμένη ταύτιν ζωή των, των Θεών και απελάμβανον την εκτίμηση και την του λαού. Ο δε Κύριος κάθε ημέρα στην εκκλησία ενό νέα μέλη αυτή, εκείνους οι οποίοι σύμφωνα με την πρόγνωση αυτού ήσαν προορισμένοι να σωθούν.